Και πάμε τώρα αγαπητοί μας φίλοι στον δέκατο ο λόγο του Αγίου Ιωάννου Περιαγρυπνίας Για τη σωματική αγρυπνία και το πώς πρέπει να επιτελείται αυτή Στους επίγειους βασιλείς άλλοι παρίστανται άοπλοι και γυμνοί, άλλοι με ράβδους, Άλλοι με ασπίδες και άλλοι με ξίφι. Είναι δε μεγάλη και ασύγκριτη διαφορά Ανάμεσα στους πρώτους και τους τελευταίους Διότι οι πρώτοι είναι συνήθως συγγενείς Και οικιακοί του βασιλέως Και αυτά με συμβαίνουν σε αυτούς Εμπρός λοιπόν και εμείς να εξετάσουμε Πώς παριστάμεθα ενώπιν του Θεού και ο μας στι τις Και τις λοιπές παραστάσεις και προσευχές Στη βραδινή του αγρυπνία μερικοί υψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή, και επιλαγμένοι από κάθε φροντίδα. Άλλοι την επιτελούν με ψαλμοδία. Άλλοι επιμένουν ιδιαίτερος στην ανάγνωση. Άλλοι από αδυναμία πολεμούν ἀνδρίος τον ύπνο με το εργόχυρο. Και άλλοι ασχολούνται με τη σκέψη του θανάτου, θέλοντας έτσι να αισθανθούν κατάνυξη. Εξ όλων αυτών, οι πρώτοι και οι τελευταίοι θεωρούν, μάλλον, κάνουν θεάρεστη αγρυπνία. Οι δεύτεροι, μοναχικοί. Οι τρίτοι, βαδίζουν σε κατώτερη οδό. Πάντως, αναλόγω με την προαίρεση και τη δύναμη του καθενός, δέχεται και αξιολογεί τα δώρα ο Κύριος, ο Θεός. Δεύτερον, Ο άγρυπνος οφθαλμός εξάγνησε το νου ενώ ο πολύ ύπνος επόρωσε την ψυχή. Ο άγριπνος μοναχός είναι εχθρός της πορνείας ενώ ο υπνόδης είναι σύζυγός της. Τρίτον, η αγρυπνία είναι θράψης της αρκικής πορώσεως, λύτρωσης από τους μολυσμούς των ενυπνιασμών. Δακρύβρεκτη Οφθαλμή Απαλή καρδιά Προφύλαξη από τους λογισμούς Χωνευτήριο των φαγητών Δαμαστήριο των παθών Κολαστήριο της γλώσσης Φιγαδευτήριο των εσχρών φαντασιών Τέταρτον περιαγρυπνίας Ο άγριπνος μοναχός είναι ψαράς των λογισμών Αλυεύς όπως τον λέει ο Άγιος είναι λοιπόν αλλιεύστον λογισμών, ικανός να τους αντιλαμβάνεται και να τους συλλαμβάνει με ευχέρεια μέσα στην νυχτερινή γαλήνη. Ο φιλόθεος μοναχός, όταν σημαίνει η σάλμπιγκα της προσευχής, αναφωνεί «Εύγε, έύγε», ενώ ο ράθιμος οδύρεται «Αλίμονο, αλίμονο». Πέμπτον. Η προετοιμασία της τραπέζης εδοκίμασε του η εργασία της προσευχής δοκίμασε της φιλοθέους μοναχούς. Ο θεόφιλος μοναχός όταν σημαίνει η σάλμπιγγα της προσευχής αναφωνεί έβγε, έβγε» ενώ ο ράθιμος μοναχός οδήρεται και λέει «Αλίμονο, αλίμονο». Φιλόθεος είναι επίθετο και σημαίνει ο μοναχός που είναι φίλος του Θεού που αγαπάει το Θεό. Δεν είναι με για να είναι ουσιαστικό, δηλαδή όνομα. Πέμπτον. Η προετοιμασία της τραπέζης δοκίμασε τους γαστρίμαργους και η εργασία της προσευχής δοκίμασε του φιλόθεους. Ο πρώτος μόνος αντίκρισε την τράπεζα σκυρτά, ενώ ο δεύτερος σκυθροπάζει. Έκτον ο πολλής ύπνος είναι πρόξενος της λύθη ενώ η αγρυπνία καθαρίζει τη μνήμη. Εβδομον, ο πλούτος των γεωργών συναθρίζεται στο αλόνι και στο πατητήρι, ενώ ο πλούτος και η γνώση των μοναχών στις και νυχτερινέ προσευχές και στην νοερή εργασία ή νοερά εργασία. Ο πολλής ύπνος είναι σύζυγος άδικος, μας λέει ο Άγιος της Κλίμακος, που αφαρπάζει το ίμιση ή και περισσότερο ακόμη από τη ζωή του Ραθίμου. Ένατον, ο αδόκιμος μοναχός είναι άγρυπνος στις συζητήσεις. Όταν όμως ήλθε η ώρα της προσευχής, ευάρυναν τα μάτια του. Αποχαυνομένος μοναχός είναι ικανός Ο για πολυλογίες. Όταν όμω αρχίσει η ανάγνωσης, δεν μπορείτε να κοιτάξει από την ίστα. Όταν θα αρχίσει η εσχά της άλπηγκα, θα συμβεί η ανάσταση των νεκρών. Κατά παρόμοιο τρόπο, μόλις αρχίσει η αργολογία, θα συμβεί η ανάνυψης των κοιμωμένων. Είναι ύπουλο φίλος ο τύρανο που λέγεται ύπνος. Πολλές φορές όταν είμαστε χορτασμένοι από φαγητά υποχωρεί ενώ όταν πεινούμε και διψούμε μας πολεμά δυνατά. Στην προσευχή προτρέπει να κρατούμε εργοχειρο διότι με άλλον τρόπο δεν μπορεί να χαλάσει την προσευχή αυτών οι οποίοι ασκούν αγρυπνία. Στους αρχαρίους αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που αντιμετωπίζουν με σκοπό να τους κάνουν εξ αρχή ραθίμους ή να προετοιμάσει το δρόμο για το δαίμονα της πορνείας. Έως ότου ελευθερωθούμε από αυτόν, ας μην αφήνουμε την κοινή ψαλμοδία με το πλήθο των αδελφών, διότι έτσι πολλές φορές αισθανόμαστε ντροπή και δεν ίσταζουμε Ενδέκατο, δέκατο, ο σκύλος είναι εχθρός των λαγών, ο και ο δαίμων της καινοδοξίας είναι εχθρός του ύπνου. Ενδέκατο, ο έμπορος μετρά το κέρδος όταν τελειώσει η μέρα και ο αγωνιστής μοναχός όταν τελειώσει η ψαλμοδια. Δωδέκατον, περίμενε και πρόσεχε και θα δεις μετά την προσευχή στήφι δαιμόνων οι οποίοι επειδή πολεμήθηκαν εκ μέρους μας προσπαθούν να μας τραυματίσουν με τις απρεπείς φαντασίες. Κάθισε αγαπητέ και παρατήρησε και θα δεις αυτούς που συνηθίζουν να αφαρπάζουν τους πρώτους καρπούς της ψυχής. Δέκατον τρίτον Συμβαίνει μερικές φορές ενώ κοιμόμαστε να μερετούμε με τους στίχους των ψαλμών. Τούτο συμβαίνει διότι προηγήθηκε αυτή η μελέτη. Μερικές όμως φορές μας τα προκαλούν αυτά οι, οι δαίμονες για να μας δημιουργήσουν έπαρση υπερηφανίας. Υπήρχε και τρίτη περίπτωση που δεν ήθελα να την αναφέρω αλλά κάποιος με εξανάγκασε. Η ψυχή που μελετά κατά κάθε μέρα το λόγο του Κυρίου συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάτε σε αυτά τα νοήματα. Το δεύτερο αυτό είναι κυρίως η ανταμοιβή του πρώτου για να απομακρύνονται από την ψυχή αμαρτίες και νυχτερινέ φαντασίες. Δεκάτη ενάτη βαθμίδα όποιος την ανέβηκε εδέχτηκε φως στην καρδιά του.